β ι β 2 87 τ α κ κ α σ υ π α κ ό ς χ ν ς των β θ τ ι κ ν ρ τ ω ν π α λ θ ο ν ι κ ό ς χρόνος των β θ τ ι κ ν ρ μ ά ω ν 1 เราต้องรดน้ำดอกไม้เอพปเป็นน่าปทีษุ่้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ เอเพเป็นอัพพลีนูเมตพิจคุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่าเอเพเป็นอัพพลิร์โศดิตอคุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่าคุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า έπρεπε να πληρώσετε πρόστιμο. π ρ π ε να πληρώσετε πρόστιμο. τ κ α λ κ α ι ο ς έπρεπε να πει αντίο; <ΡΡΟΣ> Ποιος έπρεπε να π ε αντίο; κ τ κ α ν τ α ρ α ά ν ς έπρεπε να πάει νωρίς πίτι; π ι ς έπρεπε να πάει ν ο ρ ί ς πίτι; ρ <ΡΡΟΣ> τ ν ν α Ποιος έπρεπε να πάρει το τρένο; π ς έπρεπε να π ά ρ το τρένο; ν <ΡΟΟΟΟΟΟΟΟΟ> Δεν θέλαμε να μείνουμε πολύ. <ΡΟΟΟΟΟ> Δεν θέλαμε να μείνουμε πολύ. ρ α ο <ΡΟΟΟ> μ δ ε α ρ Δεν θέλαμε να π ι μ ε π ο λ Δεν θέλαμε να π ι ο μ ε πολύ. ρ <ΡΟΟ> α μ ε κ ρ ο β γ ο υ α ν κ ο ν Δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε. Δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε. τ α δ ι χ ρ ε τ να χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ τηλέφωνο. θ λ να κάνω ένα τηλέφωνο. θ έ λ να κάνω ένα τηλέφωνο. Διότι χρειάζεται να καλέσω ένα ταξί. θ έ λ να καλέσω ένα ταξί. Τι έ χ ε ι ดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้านอยากไปโรงพยาบาาปดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณนอมิซ่าพูดว่าอยากไปหาผู้หญิงของคุณดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Νόμιζα πως ήθελες να πάρεις τις πληροφορίες καταλόγου. Νόμιζα πως ήθελες να πάρεις τις πληροφορίες καταλόγου. κ κ ι ν π σ α Νόμιζα πως ήθελες να παραγγείλεις πίτσα. Νόμιζα πως ήθελες να παραγγείλεις πίτσα.